Χριστός Ανέστη. Ανέστη. Πριν σας απευθύνω τις αναστάσιμες ευχές μου, επειδή πρώτη φορά ευρισκόμαστε μετά τις διακοπές της Μεγάλης Εβδομάδας και της Αναστάσιμης Περιόδου, Θέλω να σας ανακοινώσω, αν και οι περισσότεροι θα το ξέρετε υποθέτω ότι στον Άγιο Ανδρέα από τη Δευτέρα του Θωμά έχει αρχίσει και θα τελειώσει με τη Χάρη του Θεού την Πεντηκοστή, έχει αρχίσει το καθιερωμένο 40 λίτου. παρότι όπως το έχω πει και άλλη φορά ο φόρτος για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλος και δεν σας κρύβω ότι και η κούραση αυτών των ημερών την κούραση αυτών των ημερών δεν την έχω ξαναπεράσει μέχρι τώρα εν τούτης, σας καλώ να έρθετε, να συμμετέχετε, να φέρετε ονόματα δικά σας, δικών σας, ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων, να συμμετέχετε. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι παρά τη μεγάλη μου κούραση αισθάνομαι και μεγάλη ωφέλεια πνευματική και εσείς εάν καταφέρετε και μπορείτε να συμμετέχετε με την παρουσία σας θα έχετε και εσείς πολύ μεγάλη ωφέλεια να φέρνετε τα προσφορά σας και να έχετε υπόψη σας ότι οι θείε Λειτουργίες αυτές είναι σύντομες όπως σύντομες εγινότανε και στην Βαντάνασα μέχρι πέρυσι αρχίζουμε στις 7 παρατέταρτο και τελειώνουμε στις 8 και τέταρτο βεβαίως εξαιρούνται οι ημέρες οι εορτάσιμες των Μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας όπως επί του Αγίου Κωνσταντίνου που θα έρθει μεθαύριο είναι φυσικό ότι δεν θα τελειώσουμε στις 8 και 4 θα τελειώσουμε αργότερα είναι φυσικό ότι τα Σαββατοκύρια πάλι θα τελειώνουμε την κανονική μας ώρα δηλαδή Σάββατο περίπου στις 8.30 έως 9 παρα 4, κυριακή πάλι γύρω στις 10 όπως γίνεται συνήθως αλλά τις καθημερινές εάν δεν υπάρχει ορταζόμενος Άγιος μεγάλος εννοώ θα τελειώνουμε κανονικά στις 8 και 4 οπότε προλαβαίνετε και για τις δουλειές σας και για όλο το πρόγραμμά σας το καθημερινό και επίσης να ανακοινώσω κάτι το οποίο δυστυχώ εσείς το αμελήσατε ότι κάθε Παρασκευή στον Άγιο Ανδρέα έχουμε κήρυγμα. Έχουμε τον Εσπερινό, την παράκληση του Αγίου Ανδρέου και το κήρυγμά μας. Βεβαίως τώρα με την αλλαγή της ώρας μας πέφτει λίγο νωρίς η ώρα πέντε που αρχίζομαι. Αλλά για κάποιον που έχει ζήλο και θέλει, η ώρα πέντε και η ώρα τέσσερις και η ώρα τρεις και η ώρα 2, δεν είναι καθόλου ούτε αργά ούτε νωρίς για κάποιον που θέλει ώρα να έχει και αφού υπάρχει ώρα θα είμαστε αδικαιολόγητοι και αναπολόγητοι ενώπιον του Θεού εμένα δεν με πειράζει όπως και δεν μη πειράζει και εδώ, βλέπετε ότι αν και 50 και 60 και 80 και 100 πολλές φορές που έχετε έρθει αλλά και 30 και 40 εγώ δεν σας ζήτησα το λόγο και ούτε θα σας ζητήσω ποτέ το λόγο. Πρέπει όμως εσείς να υπενθυμίζετε σε αυτού και αλλήλους μεταξύ σας ότι είναι ανεπίτρεπτον να ξέρουμε ότι γίνεται λόγος Θεού, ότι ακούεται λόγος Θεού και εμείς τον περιφρονούμε και προτιμούμε την ανάπαυση του σώματός μας και παραθεωρούμε την ανάπαυση της ψυχής μας. Και έρχομαι τώρα στις ευχές, τις εορτάσιμες, τις αναστάσιμες. η Ανάσταση του Κυρίου μας να σηματοδοτήσει και την δική μας προσωπική Ανάσταση διότι όπως ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών έτσι έχουμε την βεβαιότητα ότι υπάρχει για όλους μας Ανάσταση ψυχική αλλά και ανάσταση σωματική, τις διακρίνω αυτές τις δύο αναστάσεις και η σωματική, η ψυχική ανά, ανάσταση είναι η ανάσταση από τον θάνατο που μας δημιουργεί η αμαρτία. διότι η αμαρτία, είναι θανατηφόρος. Ας μη το νιώθουμε. Ας μην το καταλαβαίνουμε. Δεν το νιώθουμε και δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί δυστυχώς, εμάθαμε να ζούμε με την αμαρτία. Δεν το νιώθουμε και δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί νομίζουμε ότι η ζωή και ο θάνατος αφορούν μόνο το σώμα και όσο αισθανόμαστε ότι ανασαίνουμε και ακούμε και μιλάμε και περπατάμε και πιάνουμε και κινούμαστε και, και γελάμε και χορεύουμε νομίζουμε ότι ζούμε <χαι> και όταν βλέπουμε τον νεκρό στο φέρετρο νομίζουμε ότι πέθανε δεν είναι έτσι ακριβώς αγαπητοί μου αδερφοί. Ο θάνατος, είδατε τι λέει ο Απόστορας Παύλος, εν ημίν ενεργείται και η ζωή εν ημίν. Ο θάνατος και η ζωή λέει ενεργείται μέσα μας. Όχι απ' έξω μας, όχι στο κορμί μας, «Ο θάνατος εν ενεργείται η δε ζωή εν ημίν», μέσα μας είναι ο θάνατος και η ζωή και αυτό τι σημαίνει, ότι πεθαίνει ο εργάτης της αμαρτίας και της ανομίας, εδώ συντελείται ο θάνατος, μέσα στην καρδιά μας. Εδώ γίνεται το μεγάλο θανατικό, που πλέον δεν πέφτουνε κορμιά, αλλά πέφτουνε ψυχές. Και εσύ μπορεί να νομίζεις ότι ζεις, και ο άλλος που δεν έχει πατήσει ποτέ του το πόδι του στην εκκλησία μπορεί να νομίζει ότι ζει και αυτός που δεν έχει πάει να εξομολογηθεί ποτέ του και δεν έχει κοινωνήσει ποτέ του ή κοινωνάει τσάτρα πάτρα έτσι όπως του αρέσει αυτού νου αυτός νομίζει ότι ζει αλλά δυστυχώς η ψυχή του αρεσει αυτου αυτό αυτος νομιζει οτι ζει αλλα δυστυχως η ψυχη του πεθαίνει, αργοπεθαίνει, δυστυχώς η ψυχή του είναι το θύμα της αμαρτίας. Η πρώτη λοιπόν Ανάσταση που σηματοδοτεί η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι η ψυχική μας Ανάσταση από τα πάθη μας, από τις αμαρτίες μας, από τις αδυναμίες μας, από τα ελαττωματά μας από τα εγκλήματά μας και η Ανάσταση αυτή έρχεται μέσα από τα δύο μυστήρια της Εκκλησίας μας το μυστήριο της Αγίας και Ιεράς Εξομολογήσεως καθώς και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και η Δεύτερη Ανάστασης που και αυτή σηματοδοτείται με αρφορμή την Ανάσταση του Κυρίου μας, είναι η σωματική μας Ανάστασης. Είναι δηλαδή η ανάσταση η οποία θα σημάνει για όλους μας κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Εκεί που πλέον οι νεκροί εν Χριστό αναστήσονται πρώτον που λέγει ο Απόστολος Παύλος και το ακούμε στον Απόστολο που αναγεινώσκεται κατά την ώρα της Κυδίας. Αυτόν που νομίζεις νεκρό, αυτόν που νομίζεις ότι το κορμί του και έτσι είναι, τον πήγε στον τάφο και έγινε σκολίκον βρώμα και δισοδία, όπως λέγει πάλι ο ύμνο της Κυδίας. Αυτό το κορμί και πάλι μέλη να το αναστήσει ο Κύριος. Αυτό το κορμί πρόκειται ο Θεός να το ξαναφέρει στη ζωή και αψευδής μάρτυρας είναι η προφητεία εκείνη του Ιεζεκείλ που ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ επιστρέφοντας από την περιφορά του επιταφείου στην Εκκλησία όπου πλέον μα ομιλεί δια τα οστά τα γεγυμνομένα τα οστά τα οποία είδε ο προφήτης μέσα σε εκείνο το πεδίο της μάχης το πεδίο των νεκρών όπου κατά παραγγελία του Θεού κατ' εντολή του Θεού έδιδε ο προφήτης εντολή στα οστά και εκείνα σιγά σιγά συναρμολογήθηκαν έγιναν σκελετοί ανθρώπων στη συνέχεια του έδωσε ο Θεός νεύρα στη συνέχεια του έδωσε ο Θεός σάρκες και έγιναν ανθρώπινα κορμιά τέλεια και στη συνέχεια του έδωσε ο Θεός πνεύμα, ψυχή και όλα εκείνα τα κορμιά ξαναέγιναν άνθρωποι, ζώντες και κινούντο και περπατούσαν Αυτόν λοιπόν που εσύ έκλαψες και εγώ έκλαψα, αυτούς που εμείς εκλάψαμε, τους οποίους συνοδεύσαμε το κουφάρι τους στον τάφο, στην τελευταία τους κατοικία και εκεί που θα πάει και το δικό μας το κουφάρι φεύγοντας από τη ζωή αυτή, από εκεί, από εκείνο τον τάφο μέσα από εκεί που πλέον οι σάρκες μας έχουν γίνει ένα με το χώμα και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις πλέον τι είναι η σάρκα και τι είναι το χώμα γιατί η σάρκα έγινε χώμα από εκείνες, λοιπόν τις βιωμένε, τις εξαφανισμένες σάρκες θα επιτρέψει ο Θεός όλα αυτά να ξανασυναρμολογηθούν, να ξαναεπανέρθουν και να γίνουν σώματα πνευματικά τα οποία και θα συναναστηθούν κατά το λόγο του Αποστόλου Παύλου, θα συναναστηθούν κατά την ημέρα της Κρίσεως όταν εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπηγη Θεού καταβήσεται ο Κύριος εξ και οι νεκροί αναστήσονται εν Χριστό αναστήσονται πρώτον. Η Ανάσταση λοιπόν του καθενός μας είναι αποτέλεσμα της Αναστάσεως του Κυρίου. Και προσέξτε κάτι το σπουδαίο. Ακούσατε τη νύχτα της Αναστάσεως την ευχή που διαβάζουμε του Ιερού Χρυσοστόμου. Πιστεύω σε όλες τις εκκλησίες ο ιερεύς να τη διάβασε αυτή την ευχή τη διαβάζουμε προς το τέλος Τι λέει εκεί σε ένα σημείο Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος Τα Ανέστη ο Κύριος λέει Ανέστη ο Χριστός και ως αποτέλεσμα της Αναστάσεως του Χριστού, πλέον δεν υπάρχουν νεκροί, γιατί δεν υπάρχουν νεκροί, γιατί είπαμε κατελήθη ο θάνατος, στην ίδια εύχη τι λέει, πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον οίκος, πού είναι δηλαδή η δύναμη σου θάνατε, Πού είναι η δύναμή σου, η νίκη σου. Άδη, εσύ που κατατρώς του νεκρούς, πού είναι η δύναμή σου. Ανέστη Χριστός και εσύ καταβεβλήσε. Δεν έχεις πλέον δύναμη. Ξεδοντιάστηκε ο Άδης. Ξεδοντιάστηκε ο θάνατος. Και επομένως αγαπητή μου αδερφή, όταν βλέπεις κάποιον και φεύγει από αυτή τη ζωή, Απλώς χαιρέτα τον Μην τον κλέ ως εξαφανισμένο Απλώς χαιρέτα τον Πώς χαιρετάς έναν ο οποίος φεύγει από την Πάτρα Και πάει στο εξωτερικό Και ίσως να μην τον ξαναδείς ποτέ σου Αλλά σκέφτεσαι ότι κάποτε μπορεί να ξαναγυρίσει εδώ θα Τον χαιρετά τον νεκρό με ακόμα μεγαλύτερη βεβαιότητα. Βεβαιότητα ότι σίγουρα θα Τον ξαναδείς. Σίγουρα θα έρθει η μέρα εκείνη και η ώρα κατά την οποία, όπως είπα προηγμένως, θα δώσει ο Θεός τα πνεύματα, τις ψυχές όλων αυτών που μέχρι τώρα έχουν πεθάνει, θα δώσει εντολή να επιστρέψουν ιστα κορμιά τους να επιστρέψουν ιστα σώματά τους και πλέον πλέον αυτοί όλοι με σώματα πνευματικά καινούρια σώματα θα αναστηθούν όλοι τους εν εκείνη η μέρα επομένως εύχομαι και πάλι να εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου να σηματοδοτήσει και την δική μας προσωπική Ανάσταση την Ανάσταση από τα πάθη μας, από τις αμαρτίες μας. Αλλήμωνο αγαπητοί μου αδερφοί, να αναστήθηκε ο Κύριος και να άνοιξαν οι πύλες του παραδείσου και εμείς να καθόμαστε ταλέποροι στη μούχλα της αμαρτίας και να μην θέλουμε να ξεκολλήσουμε, να μην θέλουμε να βρούμε την πόρτα που οδηγεί στον παράδεισο να θέλουμε να είμαστε έρμεα των παθών και των αμδυναμιών μας και των αμαρτιών μας. Να υπάρχει το Ιατρείον των ψυχών μας, το Ιερόν Εξομολογητήριον και εμείς σαν αδιόρθωτοι, αμετανόητοι, σαν παλαβοί, παλαβωμένοι από την αμαρτία να θέλουμε και να αρεσκόμαστε να ζούμε μέσα στον θάνατο της αμαρτίας θα είναι η τραγικότερη κατάληξη του ανθρώπου γιατί αυτό που θα σου πει ο Κύριος είναι το εξής τα βλέπεις τούτα τα χέρια μου, τα τρούπια τα βλέπεις τα πόδια μου τα τρούπια για σένα τρουπίθηκαν για να ανοίξει ο παράδεισος για να μπορέσεις να μπεις στον παράδεισο το αν έμεινες έξω είναι δικό σου το κακό. Και θα είναι όντως ταλέπωροι όλοι αυτοί που θα μείνουν έξω, διότι ξέρετε γιατί. Διότι τότε άμα περάσουμε το γιοφύρι ποιο είναι το γιοφύρι, άμα περάσουμε από αυτή τη ζωή στην άλλη ζωή, εκεί πλέον πίσω γύρισμα δεν υπάρχει. Εκεί πλέον διόρθωσης δεν υπάρχει. Εκεί πλέον εν το εστι ουκέστη μετάνοια. Εκεί πλέον όπως έστρωσες και όπως έστρωσα έτσι και θα κοιμηθούμε. Και το κακό ότι εκεί πλέον είναι αιώνια η ζωή. Ευτυχισμένοι αυτοί που θα είναι στην αιώνια ζωή πλησίων του Θεού αλλά και δυστυχής, δυστυχέστατη, δυστυχία που δεν μετριέται θα έχουν όλοι αυτοί που θα βρεθούν αγκαλιά με το διάβολο, μια ζωή, ατελείωτη ζωή, όχι ενός χρόνου και δύο χρόνων και τριών χρόνων και δέκα χρόνων και πενήντα χρόνων και εκατοχρόνων, αλλά εκατομμυρίων χρόνων, ατελείωτη ζωή, ατελεύτητη ζωή, αγκαλιά με το διάβολο. Να πω και κάτι ακόμα. Πως θα κερδίσουμε τη σωτηρία μας, θα το ρωτάτε α, αυτό άραγε, φαντάζομαι μέσα σας, πως θα πάμε στον Παράδεισο, το είπα και σε όλα τα άλλα κηρύγματα, θα πάμε στον Παράδεισο, όλοι. Όχι, όχι όλοι, Δην κουνάτε τα κεφάλια σα. Προσέξτε και θα δείτε Θα πάμε στον παράδεισο Όλοι, όχι όλοι Ποιοι Όσοι θέλουν θα πάνε στον παράδεισο Έξω από τον παράδεισο θα μείνουν όσοι δεν θέλουν Δην κουνάτε τα κεφάλια σας Απλά ρώτα τον εαυτό σου, θέλεις, θέλω, υποθέτω ότι θέλουμε. Άμα το θέλεις, θα πας στο παράδειγμα. Α, το... Προσέξτε, μην προτρέψετε Θέλεις, θα πας. Μα τι σημαίνει αυτό, όλοι θέλουμε. Πρόσεξε μια διαφορά. Δεν μπορείς να πας στον παράδεισο με τις δυνάμεις σου. Και μην νομίσει κανείς από το μέσα ότι επειδή πάω στην εκκλησία, επειδή ξομολογέμαι, επειδή κοινωνάω, επειδή κάνω καλές πράξεις, επειδή κάνω ελεημοσύνες, επειδή κάνω προσευχές, επειδή πάω στην εκκλησία θα πάω και στον παράδεισο θα εκτιμήσει ο Θεός τα καλά μου έργα και θα με βάλει στον παράδεισο ότι θα μπω στον παράδεισο δικαιωματικά όχι στον παράδεισο δεν θα μπεις δικαιωματικά, στον παράδεισο δεν θα μπεις με το σπαθί σου στον παράδεισο δεν θα μπεις με τον αγώνα σου. Λάθος! Στον παράδεισο θα μπει όποιος θέλει θα μας μπάσει η χάρις και η αγάπη και η δύναμη του Θεού διότι μόνο ο Θεός μπορεί να μας βάλει στον παράδεισο και μόνο η δική μας θέληση Και για να μην παραξηγηθώ, γιατί έτοιμους. Σας βλέπω το μάτι σας παίζει τώρα. Έτοιμοι είσαστε, έτοιμοι είσαστε να βάλετε κακό λογισμό στο μυαλό σας. Δηλαδή θα μου πείτε να σταματήσουμε να κοινωνάμε. Να σταματήσουμε να ομολογιόμαστε, Να σταματήσουμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Να πούμε απλά στο Θεό να ξαπλώσουμε σε ένα κρεβάτι και να πούμε εγώ Θεέ μου θέλω. Και με και βάλεμε στον Παράδεισο. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πέσε ότι ήρθε καρκίνος μέσα σου. Πέσε ότι ήρθε καρκίνος. Ή να μην πω τον καρκίνο. Πέσε ότι ήρθε μια άλλη αρρώστια που θεραπεύεται. Είναι δυνατό να γίνεις ποτέ καλά, αν δεν πάρεις το φάρμακο. Πότε. Ακόμα και πυρετός να είναι αυτός. Ακόμα και η της γρήπης να είναι αυτός. Άμα δεν πας στο γιατρό να σου δώσει το αντίδοτο, να σου δώσει το θεραπευτικό φάρμακο, δεν πρόκειται να γίνεις θα πεθάνεις. Έτσι δεν είναι. Ε, λοιπόν, έτσι είναι και εδώ, αδερφοί μου. άμα σταυρώ στα χέρια σου και πεις εγώ Θεέ μου θέλω να σωθώ αλλά δεν πάω εκκλησία, δεν πάω να εξομολογηθώ, δεν πάω να κοινωνήσω είναι σαν να λε δώσε μου εσύ ότι φάρμακα θέλει εγώ δεν παίρνω τίποτα να ξηγηθούμε. Ο Θεός σου τα έδωσε τα φάρμακα και τα φάρμακα είναι η εξομολόγησης, η θεία κοινωνία, η ελεημοσύνη η προσευχή, ο εκκλησιασμός η αγάπη σου προς τον συνάνθρωπο η πίστη σου, η ευλαβιά σου του Θεού είναι τα φάρμακα Αυτά είναι τα φάρμακα Αλλά όποιος θέλει κάνει χρήση αυτών των φάρματων Απλώς κάνεις χρήση δεν τα εσύ τα φάρμακα. Ο Θεός τα έφτιαξε, ο Θεός σου τα έδωσε. Απλώ εσύ, αν θέλει, τα χρησιμοποιεί. μόνος σου να φτιάξει τέτοια φάρμακα δεν μπορείς μόνος σου να αποκτήσεις πίστη, μόνος σου να μπορέσει να πα στην εκκλησία, να μπορέσει να έρθει στον κύκλο δεν μπορεί. Αν δεν σου δώσει ο κύριο ποδάρια, αν δεν σου δώσει ο κύριο αγάπη. Αν δε σου δώσει ο Κύριος θέληση, αν δε σου δώσει ο Κύριος δύναμη, αν δε σου δώσει ο Κύριος όλα τα φόντα της προϋποθέσεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είδατε τι λέει, χωρίς εμού ουν δε ουδέν. Τίποτα. Επομένως ξεκινάμε και επαναλαμβάνουμε. Θέλω εγώ θέλω να σωδώ. Κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι περνά από χέρι μου. Ξέρω ότι δεν κάνω τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Τα βρωμοέργα που κάνουμε είναι τόσα πολλά που επισκιάζουν τα δίθεν καλά μας έργα. Τα καταστρέφουν. Είδε Κύριε τον πόθον μου και την επιθυμία μου και ελθέ το σώσε με. Είδε Κύριε το πόσο σε αγαπώ το πόσο ποθώ την βασιλεία σου και έλα να με σώσεις. και η αγάπη μας για τον Κύριο αγαπητή μου αδελφή, φαίνεται μέσα από τα λίγα τα φτωχικά μας τα ψεύτικα έργα μας τα οποία αντασυγίσει ο Κύριος με δικαιοσύνη Α, ξέρεις, τι λέει, ξέρεις τι λέει ο Ζράκος αποκαθημένης βρωμάνε τα έργα σας Αρκίνε, αρκίνε, ας, είναι, ας, είναι, ας είναι έργα δικαιοσύγηση Βρωμάνε λέει. Ξέρεις πως βρωμάνε Να σου το πω Να το πω έχει ιδέα Όχι ιδέα Θα το πω κόσμια, το πω κόσμια. Όπως, το λέει, όπως το λέει ο προφήτης Ισαίας Βρωμάνε Όπως βρωμάει ένα μεταχειρισμένο βρωμόπανο Που χρησιμοποιούν οι γυναίκες όταν έχουν περίοδο Έτσι βρωμάει Το λέει ο προφήτης έτσι βρωμάει. Ο ράκος αποκαθυμένης η δικαιοσύνη ημών μόνο. Πως είναι αυτό το ράκος, το βρωμόπανο το οποίο χρησιμοποιούν οι γυναίκες εκείνη τη δύσκολη περίοδο του μήνα έτσι ακριβώς είναι και τα δίθεν καλά μας έργα. Λέτε αυτά τα δίθεν καλά μας έργα να μας σώσουνε. Όχι. Απλώς τα κάνουμε. Έ, να δείξουμε στο Θεό. Α, μου, εγώ Πάω, κάτι που προσπαθώ εσύ θα με βάλεις με αυτά τα έργα δεν αξίζω να πω δεν μπορώ να πω στη βασιλία σου μόνο επειδή θα το θέλεις εσύ μόνο επειδή εσύ μπορείς θα μας βάλεις στη βασίλεια σου και θέλετε να πω κάτι και οι Άγιοι αυτό είπαν στο Θεό μην νομίζετε ότι μπήκε κανείς Άγιος με το σπαθί του στον παράδεισο Κανείς. Και η Παναγία δεν πήκε μόνη της. Κανείς. Όλοι μπήκανε με τη δύναμη του Θεού. Έβλεπε ο Κύριος τη θέλησή τους. Έβλεπε ο Κύριος την αγάπη τους. Εκτίμησε ο Κύριος την προσπάθειά τους που παλεύανε. Παλεύανε και αυτοί λίγο παλεύανε. Mm. Να σου πω και κάτι άλλο. εξομολογήθηκε σήμερα κάποιος εξομολογήθηκε και την Τετάρτη πεθαίνει τι λέτε θα πάει στον παράδεισο Χα, θα πάει δεν ξέρουμε μη βιάζεστε να βγάλετε συμπαράσματα δεν ξέρουμε γιατί δεν το ξέρουμε γιατί μπορεί να πάει μπορεί και να μην πάει αν υπούμε ότι μετά από την Κυριακή που ξομολογήθηκε το Σάββατο που ξομολογήθηκε του ήρθαν κάτι ξαφνικό στη ζωή του κι άρχισε να βλαστημάει το Θεό να ευρίζει το Θεό να βλαστημάει το Θεό Αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν πνευματικό. Με θέασα. Εγώ, γιατί ξέρει καλύτερα από πάντα. Εγώ τα ξέρω. Εγώ θα το μεγαλώσω το παιδί μου. Εγώ θα το φτιάξω το βίντεο, Τι λένε εγώ. Εγώ. Εγώ θα φτιάξω παιδιά. Εγώ θα κάνω εκείνο. Εγώ θα φτιάξω σπίτι. Εγώ και μετά από δύο μήνες χωρίζουνε. Για φτιάξτε σπίτι λοιπόν να δούμε. Για πηγή να φτιάξτε σπίτι. Μόνο, χωρί τη συμβουλή κανένας. Εδώ λοιπόν βλέπεις, σου υπόσχεται ο Κύριος ότι αν βανίδεις σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου μας, σύμφωνα. Να μην ξέρει τι λέει εναντίον του Θεού, εκείνος δεν πρόκειται να σωθεί, γιατί δεν θέλει να σωθεί, τα βάλε με το Θεό. Ένα άλλος όμως ο οποίος λέει μέσα του «Θεέ μου φύλαξέ με, να μην αμαρτήσω» και κάνει υπομονή. Και εκείνος έχει αμαρτία. Νομίζεις θα περάσουν τέσσερις μέρες και δεν θα έχει αμαρτίες. Είναι δυνατόν. Θα έχει αμαρτίες. Κάτι θα θυμώσει και αυτός μέσα του. Κάτι θα του πει η γυναίκα του, κάτι θα του πει το παιδί του. Κάτι θα του, τον πειράξουν, κάτι κάποιος θα τον ξυπνήσει κάποια στιγμή που θα έχει τους πόνους του εκεί και θα έχει μπορέσει να αποκεμιθεί λίγο κάτι θα γανακτήσει μέσα του. Αν ο κύριο ζυγίσει την αμαρτία του και εκείνος δεν πρέπει να σωθεί. Έτσι, εάν αμαρτίας, ανομίας, παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, που το ψάλλουμε εδώ πέρα, ε? τι συμποστήσετε. Μια αμαρτιούλα να κάνει, ένα λογισμό να βάλει στο μυαλό σου. Δεν ξέρει. Θυμάμαι κάποτε πέθανε ένα παιδί νέο και πήγα, ήταν ψυχοραγών και πήγα να τον κοινωνήσω. Ήταν καλό παιδί, κατηχημένο. Και την ώρα που έφτασα με το άγιο ποτήριο εκεί μου λέει Παπά, παπά, παπά, παπά, ένα του λεωθείτε. Ακούμπα το άγιο ποτήριο, θέλω να ψομολογηθώ, να ψομολογηθώ. Μα ψομολογήθηκε στο πρωί. Είχε πάει το πρωί ο παπά και το ψομολόγησε. Εγώ πήγα κατά τι 9 η ώρα. Να ψομολογηθώ, να ψομολογηθώ. Να ψομολογηθώ. Τι ψομολογήθηκε. Είδε, δεν πέρασε μισή ώρα. Μου φταίλε Θα σωθώ ή δεν θα σωθώ. Υπάρχει παράδεισο. Τούρθε η αμφιβολία, του βάλασε ο Τανά σε αμφιβολία. Ξομολογήθηκε, κατά τι 11 η ώρα πέθανε. Και πιθανό να ξανααμάρτησε μέχρι τι 11 η ώρα. Mm. Αλλά δεν μετράει ο Θεό τι αμαρτίε μα αγαπητοί μου αντιζύγιζε ο Θεός στις αμαρτίες μας εάν ανομίας παρατηρήσεις Κύριε Κύριε πω πω πω Τι υποστήσετε, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό Κανείς δεν θα υπήρχε παράδεισος, κλεισμένος ο παράδεισος μόνο οι άγγελοι θα ήταν μέσα εκεί Άρα δεν μπορούμε να σωθούμε Τα έργα μας δεν φτάνουν. έργα μουχλιασμένα έργα σάπια Έργα τα οποία αναδίδουν δυσοσμία ενώπιον του Θεού. Απλώ είναι έργα που κάτι που κάνουμε, Αν κάνουμε καμιά νηστεία, αφού σου δίνει ο κύριο τη δύναμη, θα σε βρωμερό κι εσύ κι εγώ να μην κάνω μια νηστεία. Ο Θεό μου δίνει τη δύναμη. Ο Θεό μου δίνει τη δύναμη, μου δίνει τα λεφτά. Θα με βρωμερό και ελεηνό να μην κάνω μια ελεημοσύνη. Ο Θεό μου δίνει την άνεση να πάω στην εκκλησία μου, δίνει την υγεία μου, θα είμαι βρωμερό και, και, και μην πω καμιά χειρότερη κουβέντα, να μην σηκωθώ την εκκλησία την Κυριακή το πρωί να πάω στην εκκλησία όλα τα φώτα στα δίνει ο Κύριος γι' αυτό ποτέ σου μην πεις. εγώ σώθηκα, μπόρεσα και τα κατάφερα και σώθηκα, θα κολλαστείς και τους είπα στα άλλα δεκερύγματα κάτι, θα σα το πω και και θα τελειώσω για να πάω αμέσω στο θέμα μου. Εάν πούμε ότι θα πεθάνει, κάποιος, πεθάνει με κάθε μέρα, πεθάνε. μπορεί να πεθάνει εσύ, μπορεί να πεθάνω εγώ, ξέρω εγώ, να σας προλάβω να ξέρετε. Άμα πεθάνει κανείς από μας και πάει η ψυχή του προς τα πάνω, θα τρέξουν οι δαίμονες, θα τρέξουν και οι άγγελοι. Θα σου πούν, πού πα. τι έκανε, πρόσεξε ε, πού πάτε, εγώ ήμουν ένα καλός άνθρωπος, μπλουμ, στη, φω στη φωτιά κάτω, στην πόλη, μη σου ξεφύγει τέτοια κουβέντα, σε καλός άνθρωπος, μπλουμ, Αυτό που θα πεις, ήμουνα άθλιος και ελεεινό και τρισάθλιος και αν έκανα κάτι το έκανα μόνο με τη χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Τίποτα. Έτσι έλεγαν οι Άγιοι. Άθλιος ήμουνα. Μια ζωή άθλιος. Σε βρήκα έναν Άγιο προορατικό στο Άγιον Όρος και ξέρετε τι μου είπε. Ξέρετε τι μου είπε. Προορατικό. Σαν τον πατέρα Παΐσιο. Ξέρετε τι μου έπαιζε, του λέω παππούλη πες μου τίποτα απ' τη ζωή σου, τι να σου πω παππούλη μου λέει Δεν θυμάμαι ποτέ να ικανοποίησα το Θεό στη ζωή μου, πότε. Το με έκανα και κλαίκαμε. Λέει τι λέει αυτός, τι λέει αυτός. Πού κολυμπάω εγώ λέω, πού βρίσκομαι εγώ. Σε τι βρω πλέω εγώ και πού βρίσκεται αυτός ο Άγιος άνθρωπο. Δεν θυμάμαι λέει Πάτερ μου ποτέ Ποτέ δεν θυμάμαι να ικανοποιήθηκε ο αγγελός μου που στέκει μια ζωή δίπλα μου Ποτέ δεν ικανοποιήσα τον αγγελό Αυτό θέλει να ακούσει εκείνη τη στιγμή ο Κύριος Που θα ανεβαίνει η ψυχούλα σου επάνω Δεν έκανα τίποτα Κυρία μου Ελπίζω στο έλεό σου Ελπίζω στην αγάπη σου Ελπίζω στη δυναμή σου Εγώ ένα θέλω να σου πω Θέλω να με σώσεις Θέλω να με σώσεις Δεν έκανα τίποτα κι όντως δεν κάναμε τίποτα. Δεν είμαστε καλοί. Κάθε άλλο. Κύριες τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος. Ουδείς άξιος. Πας και κοινωνάς. Άξιος. Ποιος άξιος. Ποιος άξιος. Ποιος άξιος. Ήμαρτων Θεών. Ποιος άξιος. Ουδείς άξιος. Σας εύχομαι λοιπόν καλή Ανάσταση σε όλους και ψυχική και σωματική και εσείς να το εύχεστε μέσα από την καρδιά σας και για μένα τον προμερό και τον αμαρτωλό και τώρα ερχόμαστε να προχωρήσουμε ο ολίγον... <κυρίζει> στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο, το θαυμάσιον βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης των παροιμιών του Σολομώντος το οποίο ερμηνεύουμε με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού και στο οποίο βιβλίο πριν κλείσουμε τα μαθήματα πρώτων εορτών ετελειώσαμε το τέταρτο κεφάλαιο και σύνθεό από σήμερα αρχίζουμε το πέμπτο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομώντος. Τι λέει λοιπόν εδώ στον πρώτο στίχο του πέμπτου κεφαλαίου ο μεγάλος αυτός προφήτης, ο Σολομών; Προσέξτε γιατί εδώ θέλω κάτι να σας το τονίσω ιδιαιτέρως που το Πνεύμα του Άγιο. Ποιος ομιλεί, όχι ο Ο ομιλεί το Πνεύμα το Άγιο, θυμάσαι τι λέμε εκεί στο σύμβολο της πίστεως, θυμάσαι, το ξέρετε το πιστεύω, το πιστεύω το ξέρετε, το ξέρετε, είδατε τι λέει, και στο το Πνεύμα το άγιον το Κύριον, το Ζωοποιόν, το Εκ του Πατρός, εκ Πορευόμενον, το Συν Πατρή και προσκυνούμενον και Συνδοξαζόμενον το λαλίσαν, διά των προφητών. Ποιος ελάλησε διά των προφητών το Πνεύμα του άγιο. Εδώ λοιπόν έχουμε προφήτη που ομιλεί. <laughs> Δεν έχει ο προφήτης Ομιλεί αυτός που φωτίζει τον Προφήτη. Και αυτός που φωτίζει τον Προφήτη είναι το Πνεύμα του Άγιον, είναι ο ίδιος ο Κύριος, είναι ο αληθινός Θεός. Δεν ομιλεί ένας άνθρωπος, γιατί αν ήταν ένας άνθρωπος αχλαμάρες θα μας έλεγε. Ομιλεί το Πνεύμα του Άγιον και γι' αυτό, τα Λόγια του Παναγίου Πνεύματος, τα Λόγια του Θεού βλέπετε ζούνε 3.000 χρόνια, πέντε χρόνια, δεκαπέντε χρόνια ποτέ δεν θα πεθάνει ο Λόγος του Θεού, όπως ποτέ δεν πεθαίνει ο Θεός, είναι αιώνιος και ατελείωτος και ατελεύτητος έτσι ακριβώς είναι και ο Λόγος του, θα δείτε τα βιβλία το ένα μετά το άλλο Φεύγει ο ένας συγγραφέας, πεθαίνει, βγαίνει άλλος, γραφεί άλλα, διορθώνει το προηγούμενο, ο ένας, ο άλλος κλπ. Την Αγία Γραφή μέχρι τώρα πόσες χιλιάδες χρόνια βάλε από τον Μωυσή. Σε πόσα χρόνια ήταν ο Μωυσής που έγραψε τα πρώτα βιβλία; Για μέτρα περίπου πέντε χιλιάδες χρόνια π.Χ. έζησε ο Μωυσής. Και βάλε, και βάλε και άλλα 2000, 7.000, 8.000 χρόνια, ααααα, Ατελείω. αααααααααα, ατελείωτο, Και όμως η Αγία Γραφή υπάρχει. Γιατί είναι το Πνεύμα το άγιων το λαγίσαν διά των προφητών. Τι λέει λοιπόν, ο Κύριος εδώ, τι λέει, θα σας παρακαλέσω να κάνετε λίγο υπομονή, θα πάμε και 5 λεπτά περισσότερο, έτσι, δεν δε σας πειράζει, υποθέτω. Ιε, παιδί μου, παιδί μου, εμείς σοφία πρόσεχε, εμείς δε λόγις παράβαλε σον ους. αυτά τα λόγια παιδί μου λέει ο Κύριος παιδί μου είμαστε παιδιά του Θεού μας αγαπάει ο Κύριος <χω> πονάει ο Κύριος για μας είμαστε τα δημιουργήματά του και όπως εσύ πονάς το παιδί σου έτσι και ο Κύριος μας πονάει χίλιες φορές μας αγαπάει περισσότερο από όσο αγαπάς εσύ το παιδί σου τι λέει λοιπόν τη δικιά μου τη σοφία να προσέχεις, τη σου λέω εσύ ποιον προσέχεις προσέχω τηλεόραση και όταν μερικέ φορές λέω εκεί στην εξομολόγηση σε κάμια γυναίκα λέω γιατί σταμάτησες να κάνεις παιδιά Είσαι 41 χρονών, 42 χρονών, γιατί σταμάτησες να κάνεις φαιρειά. Δεν είδες παππούλι τι λένε οι γιατροί. Εγώ είδα τι λένε οι γιατροί. Εσύ κάθισες να ακούσεις, τι λέει ο Θεός κάθισες. Έστησες αυτήν να ακούσεις τι λέει ο Θεός. Έχω λες ταυτάκες. Τι είναι ο γιατρός, είναι Θεός ο γιατρός. Γιατί σε ενδιαφέρει τόσο πολύ, τι λένε οι γιατροί και σαν χριστιανή που είσαι δεν σε ενδιαφέρει να πεις τι λες Θεέ μου, εσύ τι λες, καλά λέει ο γιατρός, άσ' το γιατρό Εσύ τι λες. Ποιο είναι το δικό σου θέλημα κατά τα άλλα, α, είμαστε καλοί χριστιαγέντες, α, εσύ είμαστε καλά παιδιά α, μην μας δείξεις. Γι' αυτό σας είπα, σκέψου, όταν θα φύγει η ψυχούλαος από εδώ και θα πάει προς τον Κύριο, ο Κύριος αυτό θα μας ρωτήσει όλους. Όλους τους άκουγες, εμένα με άκουσες ποτέ. Τι είπε ο ένας ο γιατρός τον άκουγες. Τι είπε ο άλλος ο εσχρός τον άκουσες. Τι βγήκε η βρώμικη στην τηλεόραση και έλεγε Άιτε, ξεκιμνοθείτε όλες, την άκουσες. Το τήρησες αυτό που σου λέει. Φοράτε παντελόνια ούλες, ούλες παντελόνια. όλες ούλες, ούλες να ξεκιμνοθούμε. ετέντωσες ποτέ το αυτά και σου να πει. Θέλω τι λες. τι πρέπει να κάνω, μου είπες ποτέ τον ρώτησες ποτέ το Θεό, Θεέ μου, εσύ τι λες. ποια είναι η άποψη δική σου ποια είναι η γνώμη δική σου κατά τα άλλα α, χριστιανοί μη μας πειράξεις μη μας δείξεις θα μου πεις εμένα ότι δεν είμαι καλή Χριστιανή. Είδατε τι σας είπα προηγουμένως. Αν σε ρωτήσει κάνας δαίμονα στον δρόμο ή κάνας άγγελος για να σε εξαπατήσει ο δέμονας και σου πει τι έκανες, μην πεις η μονακαλή. Α, καλά. Μπλούμ, μπλούμ. Άκουσε ποτέ τον Θεό. Δεν ποτέ το αυτάκι σου να ακούσεις Τι λέει ο νόμος του Κύριου, Είδε τι λέει εδώ. Η Ε, εμεί ε, σοφία πρόσεχε. Δεν λέει ε, μά, ε, πρόσεχε στα δικά μου λόγια. Στη σοφία μου. Γιατί ό,τι είπε ο Κύριος είναι Θεού σοφία. Εμείς θέλαμε τις ακλαμάρες του κόσμου, θέλαμε τις θεωρίες του κόσμου, θέλαμε τις απειλά του κόσμου, θέλαμε τη βρωμιά του κόσμου και σήμερα βλέπεις ακόμα και στην εξομολόγηση που ερχόνται οι άνθρωποι, τι σου λένε, «Ω, τι, τι λες εγώ, θα πάω για παιδί, τι λες τώρα, οι γιατροί λένε εκείνο και το ένα και το άλλο, και εγώ θα πάω να κάνω παιδί σε τέτοια ηλικία, τι λες τώρα» Πρεάκουσε τι λέει ο νόμο του Θεού. Βρε τέτοσε τα να ακούσεις τι λέει ο λόγος του Κύριου. Βρε για να σου δώσει ο Κύριος σε αυτή την ηλικία σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσεις και να κάνεις περίπτωση. Πρέπει. Τίποτα έμείς έτσι. Βλάβαμε τα συμπερασματά μας ευγάλαμε τις κρίσεις μας, ρωτήσαμε τα μεντιουμ ρωτήσαμε τις χαρτορύφρες, ρωτήσαμε τις καφετζούρες, ρωτήσαμε τις γειτόνισες, ρωτήσαμε τις ξαδεφάδες ρωτήσαμε τις φιάδες, ρωτήσαμε τους θείους, τους μαρβάδες, τα παιδιά μας, τα εγγώνια μας που έβαλαμε τα συμπεράτα. Το Θεό δεν το ρωτήσαμε Κάνω λάθος κυρίες Κάνω λάθος, Κύριοι, κάνω λάθος. Μήπως είμαι υπερβολικός. Όχι πείτε μου, ελάτε να το τον κούμε διάσω. Τον στον Θεό, δεν τον ρώτησε. Μα πού θα ξέρω τι λέει ο Θεός, τι λέει ο Θεός. Α, α, μην κάνεις τον ανήξερο εδώ. Μην κάνεις τον ανήξερο. Τον Θεό θα τον ρωτήσεις μέσα στο εξωμοδογητήριο. Κι. Σας το έχω πει άλλη φορά. Μέσα στο εξομολογητήριο, εκεί που πας και εξομολογέσαι. Εκεί που παριστάνεις δίθεν τον μετανοούμενο, τον μετανοούντα. Πας εκεί και θα πεις, Πάτερ Άγιε, τι λέει το Πνεύμα το Άγιον, τι σου λέει, τι πρέπει να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Και ό,τι σου πει, αυτό θα κάνει. <ΛΣ2> Μα, είναι δύσκολο. Και τι με νοιάζει μένα. Σε ρώτησα να μου πει. Ή μήπω νομίζεις ότι για να επιτρέψει ο Κύριος κάτι σε σένα θα σου αφήσει να τον βγάλεις πέρα μόνη σου, δύσκολο είναι, θα σου δώσει ο Κύριος τη δύναμη και θα το βγάλει, μη στενοχωρίς. Σε τι ηλικία έδωσε ο Θεός παιδί στον Αβραάμ, σε τι ηλικία του έδωσε, θυμάστε, ήταν πόσο, λάθος, εκατό. εκατό χρονών και η Σάρα 90, είχαν δέκα χρόνια διάφορα. Σε τέτοια ηλικία αν είχε ο, ο Αβραάμ το μυαλό το δικό μας τι θα έλεγε. Τι λες τέτοια, τι λες Θεέ μου, τέτοια ηλικία να πάω για παιδί, γέρος άνθρωπος, να γελάει ο κόσμος, αυτό είπε, αυτό έκανε. Και γι' αυτό έμεινε στην ιστορία ο Αβραάμ, ως υπόδειγμα πίστεως και υπακοής προς τον Θεόν. Τι, τι θα αφήσει εσύ πίσω σου υπόδειγμα στα παιδιά σου, τι. Που ξέρει το παιδί σου, τρία παιδιά, δύο παιδιά, stop. Stop. Τι, τι παράδειγμα του Τι θα ακολουθήσει αυτό το παιδί στη ζωή του. Τι, νομίζεις δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει. Τι είναι το παιδί. Κοθώνει. Κάτι του κόβει το ξέρω του και αν δεν του κόβει τώρα που είναι μικρό θα του κόψει αργότερα και θα γελάει πίσω από την πλάτη σου και εσύ οι δίθεν χριστιανοί θα κοιτάς να κρυφτείς. Κάποτε ένα πνευματικό παιδί μου, μου είπε που έχει μπει εσχάτως στην εκκλησία του είπε η γυναίκα του όταν θα πήγαιναν σε ένα σπίτι, θα τρώγαν, τους είχαν τραπέζι του λέει κοίτα μην σηκωθείς λέει και κάνεις προσευχή, είπε και με ξεφτυλίσεις λέει μέσα στο ξένο του τραπέζι και πέρα δεν σηκωθείς λέει να κάνει προσευχή γιατί της λέει να μην κάνω προσευχή, λέει τι θα πει ο κόσμο. απάντηση να σου πω της λέει ο κόσμος θα έρθει αύριο στο δικαστήριο του Θεού να με υπερασπιστεί. Θα έρθει. Όχι. Έγει. Κάνε εσύ τη δουλειά σου. Κοιά σε εμένα να κάνω εγώ τη δικιά μου. Θα έχω τον κόσμο που τώρα μου συνιστάς να τον φοβάμαι και να τον υπολείπτω και να τον υπολογίζω. Αυτός ο κόσμος θα έρθει αύριο. να πει καλή κουβέντα για μένα στον Θεό. Όχι. Επομένω. Κοίτα τη δουλειά σου και αν σε μένα τι θα κάνω. Εγώ την προσεκούλα μου θα την κάνω και αν θε σήκω και αν θε κάτσε. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι μιλάνε αγαπητοί μου αδερφοί οι χριστιανοί. Έτσι συνιστά εδώ ο λόγος του Κυρίου. Εμείς δε λόγι παράβαλε παράβαλες ο νους, το αυτάκι σου να το τεντώνεις. Όχι να ακούσεις τις ηλυθιότητες του κόσμου, αλλά να ακούσεις τι λέει ο Θεός. Τι σου συγνιστά ο Θεός. Κι άμα λέει ακούς, λέει στο δεύτερο στίχο, άμα ακούς το Λόγο του Θεού, τι θα γίνει, άκου. Είναι να φυλάξεις έννοιαν αγαθήν, Έσπισης δε μόν χιλέον εν Δηλαδή, τέντωσε λέει το αυτί σου, άκου γιατί σου λέω. Και όταν με ακού και έχουμε αυτή την επαφή, την επικοινωνία, για φαντάσου, αι! Ε, όλοι οι χριστιανοί να είχαμε αυτή την επικοινωνία με το Θεό. Να πηγαίναμε στην εξομολόγηση, να πηγαίναμε στο πνευματικό μα. Τι λέει Πάτερ, τι πρέπει να κάνω. Να συζητά συμβουλή από το πνευματικό σου, όλοι οι χριστιανοί. Όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί. Όλοι οι άνθρωποι, αμήν και πότε. Αμήν και πότε. Να είχαμε αυτή την επαφή με το πνεύμα του Άγιο. Τι θα γίνει. Δεν υπάρχει, λέει, η περίπτωση μέσα στη σκέψη σου να μπει αμαρτωλή επιθυμία, έτσι, λέει, ή να φυλάξει έννοια να λαθεί. Όσο ενδιαφέρεσαι να μαθαίνεις τι το Πνεύμα το Άγιον λέγει προς εσέ, τόσο το μυαλουδάκι σου θα είναι καθαρό από τις μάταιες σκέψεις του κόσμου Πόσο το μυαλουδάκι σου θα είναι καθαρό από το τι είπε η μια και το τι είπε η άλλη την κάθεσα σαχλαμάρα του ενός κρίστε σπάστε τις τη τηλεόραση δεν θα πάτε στον παράδεισο θα πάτε στον παράδεισο σας το εγγυώμαι εγώ θα πάτε στον παράδεισο σπάστε τη τηλεόραση και τι λέει παρακάτω αίσθηση δε μόνο χειλαίωνε παιδάκι μου λέει σου μιλάω εκπήρα σου λέει ο κύριο αυτό σημαίνει σου μιλάω από την αίσθηση που έχω, ξέρω εγώ καλύτερα από σένα. Ξέρω. Κανένα αυτό που σου λέω. Άκουσε το νόμο μου. Μην φτιάχνει δικού σου νόμου. Μην φτιάχνει δικιά σου ηθική. Μην φτιάχνει δικό σου. δικέ σου εντολές. Ακούσε αυτό που λέω εγώ. ξέρω καλύτερα. Τι Και... Και μένουμε στα ίδια και στα ίδια. Και χειρότεροι γινόμαστε, αγαπητοί δεν θα μου. Θέλετε να μου παρουσιάσει ότι είσαι καλό χριστιανό. Ε, λοιπόν. Εγώ δεν σου λέω να κάνει ούτε μεγάλε προσευχέ, ούτε μεγάλε μετάνοιε, ούτε στρωτέ όπω κάνω στο Άγιον Όρο, ούτε χίλιε, ούτε χίλικε πλακώσει, ούτε χιλιάδε. Θέλω να μου κάνει αυτό, θέλω να κάνει και εσύ και εγώ. Αν είμαστε καλοί χριστιανοί, κάνε αυτό που λέει εδώ. Πρόσεχε! Και τέτοιο έδαφιά σου και εφήρμοσε μόνον ό,τι σου λέει ο κύριο. Και άμα το κάνεις αυτό, τότε θα σου σωθείς. Το κάνεις, το κάνεις, το κάνεις, όχι. Εκεί, εμένουμε λοιπόν, στο πείσμα μας. Όχι, όχι, όχι. Να σκάσεις δεν θα το κάνουμε. Δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Θα έρθει ο θάνατος, θα με θυμηθείτε όμως και εγώ θα θυμηθώ αυτά που σας έλεγα γιατί και εγώ ο Θεός να με φυλάξει πιθανόν και εγώ να φτάσω την πιλική μου ο Θεός να με ελεήσει και να με συγχωρέσει δεν κάνω τον Άγιο αλλά θα θυμηθείς τι μας έλεγε ο Πατήρ Πτιμόθεος, όταν ερμήνευε την Αγία Γραφή τι μας έλεγε το κάναμε, σωθήκαμε θα πεις και ένα Κύριε Λέισον, μπροστά στον Θεό για μένα τον άφλιο και τον αμαρτωλό άμα δεν το έκανε, θα έχουμε δάκρυα. Θα κλάψουνε μανούλες τότε, κατά το κοινός λεγόμενο, θα, θα κλάψουνε μανούλες. Λοιπόν, άντε, Χριστός Ανέστη. Ανέστη.